Μέρος δεύτερο Επίσκεψη στο γιατρό Μπορώ να δω το γιατρό Σας έχει ορίσει ώρα Ναι στις τρεις Το όνομά σας παρακαλώ Ιωάννης Στεργίου Μια στιγμή παρακαλώ Μάλιστα ο γιατρός σας περιμένει Περάστε μέσα Καλώς τον Τι έχετε λοιπόν κύριε Στεργίου δεν με ρωτάτε καλύτερα τι δεν έχω. Μου φαίνεται πως υποφέρω απ' όλες τις που μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Αϊπνία, πονοκέφαλη, πόνη στη ράχη και στο στομάχι, βαριστομαχιά, δυσκυλιότητα και γενική κούραση και εξάντληση. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κρυολόγησα και μου πονάει ο λεμός και όλο φταρνίζομαι και βίχω. Με ένα λόγο, καλύτερα να πέθανα παρά τέτοια ζωή. Ελάτε δα. Ελπίζω πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσκημα. Έχετε γερή κράση και μου φαίνεται πως δεν έχετε καμιά οργανική πάθηση. Οι περισσότεροι πόνοι σας είναι μάλλον φανταστικοί παραπραγματική, Αλλά είστε γενικά εξαντλημένος. Και αν δεν προσέξετε τον εαυτό σας, θα κλονιστεί το νευρικό σας σύστημα. Πρώτα απ' όλα... Να πάψετε να στενοχωριέστε για την υγεία σας. Να τρώτε κανονικά, ιδίως σαλάτες και φρούτα. Να αποφεύγετε τέινο πνευματώδη. Αν μπορείτε να κόψετε το κάπνισμα τουλάχιστον προσωρινός. και αν είναι δυνατόν, να κάμετε δίαιτα μερικές μέρες. Δώστε να σας κάνουν αυτή τη συνταγή και να παίρνετε δύο κουταλιές, τρεις φορές την ημέρα. Αν ακολουθήσετε αυτή τη δίαιτα, σας εγγυώμαι πως θα θεραπευθείτε εντελώς σε δύο-τρεις μήνες.